Έλα ρε Αποστολή, τι κάνεις. Καλά. Καλά εσένας, ρώτησα κάτι. Συγνώμη, άκουσα καλά. Ο Σαμαράς είπε ότι με το Πασόκ διορίζανε αριστερό. Ναι.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 μόνο με τον τομέα μου. Ναι. Βέβαια. Πώς Αυτό δεν σημαίνει πάνε... κάτι για ναι, τη σάτυρα. Σοβαρά. Ο Άδωνης βγάζει τη σάτυρα και στην υγεία παντού. Α, ναι. Έλα να σου πω, πώς θα μας πάρουνε ρε φίλοι σοβαρά που λένε ας πούμε οι δε μας παίρνουνε οι έξι εξωγενείς παράγοντες και τα άλλα κράτη σοβαρά την Ελλάδα. Πώς να μας πάρουν όταν έχει έναν Άδωνη υπουργό ρε φίλε. Να είναι καλά τα ζώα που πάνε και τους φυβείς. Να είναι καλά ρε, Φίλε. Λοιπόν, η συζήτηση συνεχίζεται για το πόσο ασφαλής είναι οι καταθέσει στις τράπεζες. Απορώ γιατί τίθεται θέμα ακόμα. Ε, ναι, και εγώ απορώ. Δηλαδή δεν είναι ασφαλής οι κατάθεση; Έλατε. Τέλος πάντων. Το Μάρτιο όταν το θέμα της Κύπρου ήταν στην επικαιρότητα. Τι μάλλον να το πάνε πιο σωστά. Υπάρχουν καταθέσεις και τίθεται θέμα ασφάλειας. Είναι και αυτό. Ποιο έχει κατάθεση. <Ρε> πολύ Έλα, Έλαβε. Θέλω ένα μήνυμα στου τους μου, στου ταξιδίτε, αν τώρα yeah, Είστε φασίστε, θα σα το λέω μια ζωή. Σκα... Χρειάζεται να το πει, αποδεικνύεται, παιδί μου, από τι εκλογέ. Κατοφασίστε είναι όλοι. Τι πήρε ρε, βλάκα! ο Βλάκατρε, ο συνάδελφο, ο συνάδελφος, κατά στα μούτρα το mm. Και του ΕΡΤ, βρε βρε Και εσένα και στην ΕΡΤ, που αυτό τα δεν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 Έλα, <Και άλλα>, δε <ρε> φίλε. Έφυλε. Πατάω παίρνω από Γερμανία, δε φίλε. Πατάω ελληνοφρένια εφρέμ και μου βγαίνει το βατοπέδιο. Τι κάνετε! Ανοίγματα. Business, φίλε, business. <σχαι> <σχαι> business. Πολύ καλά, είσαστε πρώτοι. <σχαι> ελληνοφρένια εφ. Γκρ Πρώτε, τώρα το κατάλαβα. Σα παίρνω βουλή. Από... <σχαι> Αγόρασε έκταση δίπλα τη λίμνη Βιστονίδα. Σε εμά. Ha, πολύ ωραία το κατάλαβα. Το επίσημο site τη ελληνοφρένια. Είσαστε ωραίοι, τρελοκομεία. Έλα σε εμά, την καλύτερη μονή. Καπέλο. Τώρα κοίταξα να Βγάλετε από δύο τραγούδια αντιφασιστικά την ημέρα και θα τη φτάσετε στη χρυσή αυγή και την Δεν το καταλαβαίνετε ότι αυτό είναι λάθος.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 Το κάτω ο κόσμο τώρα αποσπατεύσαμε. Ναι, δεν ξέρω τι έγινε, βγήκε σε σύνταξη μάλλον. Ή αυτό είναι κάψαμε... πολύ γουρλή αυτός ο Σαμαράς Το κάψαμε και όχι τίποτα άλλο τώρα. Γυναίξω πιάνει, κατά γίνεται. Ένα πράγματα. Δεν μιλήσω για το τι γίνεται όταν πιάνει την τύχη μια χώρα στα χέρια του. Άντε, απασχολούν μια ώρα. Έλα, ρε, φίλε, συγνώμη, θα μας βάλεις και χέρι, δηλαδή. Ε, Ωραία, και τι έγινε που με πήρε 9 φορέ τηλέφωνο. Τι να κάνουμε τώρα, να πάρει 10 να γίνει στρογγυλόν, να ευαισθητοποιηθώ και εγώ. Σε έπαιρνα και χθε, δε σε Έλα να με στενοχωρεί τώρα. Ήθελα σου πω χρόνια πολλά για την Κυριακή για τη γιορτή σου. Α, τότε αλλάζει. Τη γιορτάζουμε εμεί. Είμαστε αριστεροί. Τι, τι. Τι είπα, καρχαζά.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 Δήμου και το ξανασυνδέουν και πάνε όλα καλά και δεν χρειάζεται ούτε να τρέχουν οι άνθρωποι ούτε να αγχώνονται. Και κάτι τελευταίο, δεν ξέρω αν κάνει καμία βόλτα από την Αιωνία έξω από το Δημαρχείο. Βλέπω υπάρχει μόνο η ελληνική σημαία, δεν υπάρχει η σημαία τη ΕΟΚ. Έξω από το γήπεδο θυμάμαι τη σημαία τη την είχαν κάψει οι πιτσιρικάδε πριν δύο χρόνια. Α, δεν μ' αρέσουν αυτά, φιλε. Ε... Έχουμε διαλέξει άλλο δρόμο. Έχουμε ε... διαλέξει τον δρόμο τη σταθερότητα τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Τι είναι αυτά να έρθει εδώ πέρα ο άδονη Ευρωλάχνο και όλοι αυτοί οι Ευρωλάχνοι να δουν Είναι ούτε καν ο Βασιλόπουλο και ο Σκλαβενίτη δεν έχουν σημαία τσεόκ. Μόνο την ελληνική σημαία και τη σημαία τη του φύρμα τους έχουν. Δεν υπάρχει, ψάχνω να βρω σε όλη την Αιωνία μια σημαία τη Δηλαδή θέλουμε να κάψουμε τώρα εμεί σε μια διαδήλωση μια σημαία τη και δεν, πρέπει να, δεν μπορούμε να βρούμε. Πρέπει να πάμε κάπου να αγοράσουμε. Τέλο πάντων, να σου πω κάτι, έρχεται ο Σόιμπλε 18. Έχει παρατηρήσει στον δρόμο ότι τα μισά αυτοκίνητα είναι γερμανικά. Το έχει προσέξει. Όχι, καλά, είναι. Μπράβο, εγώ κάνω μια πρόταση. 18, 18 έρχεται 17-18. Ο Σόιμπλε στο μαξίδιο εκεί πέρα που έχει, έχει πινακίδα ή κυκλοφορία έτσι σα χάρω. Μα καλά, αυτή ούτε εφορία δεν πληρώνουν. Να στο βέβαια. Αυτοί, όπω οι λαγκάρ, δεν πληρώνουν η εφορία. Τα ξέρει τώρα αυτά. Καλά, δεν έχει λόγο. Μα σώνουν και θα του βάλουμε να πληρώσουν και εφορία. Αυτό να μου πει. Λοιπόν, έρχουν να δει τα μισά αυτοκίνητα. Είναι γερμανικά. Εγώ κάνουμε τα συλλάτα κόμματα. Όσοι έχουν γερμανικά αυτοκίνητα και ταξί να βγάλουμε μια φωτογραφία της σε μέρη από πάνω. Να καταλάβουν ότι χρεαινόμαστε εμείς και δουλεύουμε και χρωστάμε αυτή τη στιγμή για να δουλεύει ο γερμανός εργάτης. να πάνε στο Διάλο. Φωτογραφίο της Μάρκελ σε όλα τα γερμανικά αυτοκίνητα. Κύριε Σαγιάκο. Οι ελληνικέ ελληνικέ του τα λέει τα βράματα με το ονομάτι. Τι είναι τα άκρα και όστις την και την εξουσία της, το Google είναι. Μην πρέπει κάτι και μένα και όσοι στο μα. Τα αποτελέσματα τη πολιτική που υπηρετεί την ασυγκεντάξη, να αρχίζουμε να ψαχνόμαστε. Κάτι. κάτι χθε έπιασε τον εαυτό μου Ρεσί να συμφωνεί με τον Πρετετέρ για το τι είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν είναι κακό. Μήπω πρέπει να ψαχνούμε. Μήπω ο Πρετετέρ συμφωνεί τον εαυτό σου. Γιατί ε, σιγά σιγά από ό,τι κατάλαβα αρχίζουν να του όλοι αυτοί. Ε, καλά εσύ. σω νιώθουν ότι κάτι έρχεται. Ε, τι να έρχεται, καμιά απόλυση από ό,τι βλέπω. Τρέμει λίγο το φιλοκάρδι του, σου λέει Μα είπαν τα φερικά μα μνημόνιμονιμονι, εμεί το παρακάναμε, μην μα διώξουν κιόλα. Γίναμε βασιλ Λέος, μη μας διώξουνε κιόλα, ας το γυρίσουμε λίγο, τουλάχιστον να κρατήσουμε τις διευθυντικές μας θέσεις.